Δηλαδή, Σκουτάει κυρίως Κάθε ε πρώτη <σταλεί> <σταλεί> όμως αυτή Έχεται <σταλεί> και με νοχλεί κάποιος... <σταλεί> Ναι κάποιος <σταλεί> της <Έλληνας σπαχαρίζει. σταλεί> Δεν το αντιμετωπίζω <σταλεί> Ναι το εννοείται Τι εννοείται, τι